περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε το στίχο του στίχου μάλλον 7 και 8 του 14ου κεφαλαίου των παρομοιών του Σολομόντος Και μέσα σε αυτούς τους τείχους ο Κύριος μας είπε και μας βεβαίωσε βαρισίμαντα πράγματα. Μας έδειξε πώς μπορούμε να καταλαβαίνουμε το μέλλον μας Τρόπον την μας έδωσε τη δυνατότητα να προδιαγράφουμε το μέλλον μας. Να προκαθορίζουμε το μέλλον μας. Και αυτό βεβαίω ακούγεται λίγο υπερβολικό. Όμως ο Κύριος όντως μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και θα σας πω και κάτι το ακόμα εξαιρετικότερο ότι όχι μόνο σε μας που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μεταξύ των καλών και των εκλεκτών ο Θεός να μας κάνει αλλά έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα και στους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί μπορούν να ξέρουν το μέλλον τους. Και σε αυτούς έχει δώσει ο Κύριος απαντήσεις και θα σας το δώσω να το καταλάβετε ακριβώς όπως μας το λέγει. Στον άνθρωπο λέγει τον ασεβή όλα στη ζωή του θα του ανάποδα. Δεν είναι αυτό μία προδιαγραφή του μέλλοντος. Δεν βεβαιώνει ο Κύριος τον άνθρωπο τον ασεβή ότι εφόσον θέλει και παραμένει ασεβής η ζωή του θα γίνει δύσκολη. Και όντω γίνεται δύσκολη. Και όπως σας είπα η ζωή του γίνεται δύσκολη γιατί, διότι αντί να την αφήσει στα χέρια του Κυρίου, την αφήνει στα χέρια των δαιμόνων και εκείνος που εμπιστεύεται οτιδήποτε, πολύ δε περισσότερο τη ζωή του στα χέρια των δαιμόνων, να είναι βέβαιος ότι έχει υπογράψει την καταστροφή του. Αυτός ο οποίος αποφεύγει να σκύψει το κεφάλι του μπροστά στον Κύριο και να δηλώσει αγάπη και υποταγή στον Κύριο και νομίζει ότι μένοντας ελεύθερος από τον Χριστό θα περάσει καλύτερα στη ζωή του γιατί έτσι νομίζουν οι πολλοί σήμερα μαύρο φίδι που του έφαγε. Και αυτό το λέγω κυριολεκτώντας, διότι όντως έχουν πέσει στα νύχια των δαιμόνων. Και οι δαίμονες θα πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι είναι μεγάλη τοκογλήφη. Σου δίνει ένα ο διάβολος για να σου πάρει χίλια, όπως ακριβώς κάνουν και οι τοκογλήφης. Ο διάολος σου δίνει μια χαρά για να σου ζητήσει στο συνέ, στη συνέχεια χίλια πλάσια από ό,τι σου δώσε. Ενώ ο Κύριος σου δίνει χίλια και σου βαστάει μόνο ένα. Και είσαι ταλέπορος άμα στέκεις το μάτι σου μόνο στο ένα και δεν βλέπεις τα χίλια που σου δίνει ο Κύριος. Και είσαι ταλέπορος αν στέκεις τα μάτια σου στο ένα που σου δίνει ο διάολος και δεν κοιτάς τα χίλια που σου στερεί. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί μου. Είδατε τι βαίει στον ασεβή αυτόν που γύρισε την πλάτη στον Χριστό αυτόν ο οποίος αρέσκεται να παραμένει απέναντι στον Χριστό, εναντίος του Χριστού, σε Αυτόν θα τούρθουν στη ζωή του όλο ανάποδα. Και μη με ρωτάτε μένα, ρωτήστε τους εαυτούς σας, ρωτήστε τους συγγενείς σας, ρωτήστε τους φίλους σας, ρωτήστε τους γείτονες, ρωτήστε όποιον θέλετε. Βρέστε ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μακράν τη Εκκλησίας, πλησιάστε τους. Ρωτήστε τους πού είναι τα παιδιά τους, πού είναι οι διαλυμμένες οικογένειές τους, πού είναι οι άντρες τους, πού είναι οι γυναίκες τους, πού είναι τα σπίτια τους, πού είναι η ηθική τους υπόσταση, Όλα αυτά πέταξαν, έφυγαν. Και έφυγαν γιατί, γιατί έδωσαν υποταγή στο διάβολο. Για πείτε μου εσεί. Αν τα παιδιά σου δεν τα αφήσεις τον Κύριο, για πες μου τι θα γίνουν, μπορείς να, να προδιαγράψει το μέλλον τους, γιατί εγώ μπορώ να προδιογράψω το μέλλον τους. Και τα παιδιά σου έγινε αυτό που περίμενα. Τα παιδιά σου μακριά από τον Χριστό γίνανε αγίτες. Τα παιδιά σου μακριά από τον Χριστό γίνανε βρεζάκητες τα παιδιά σου μακριά από τον Χριστό γίνανε ουλάστημοι τα... τα παιδιά σου μακριά από τον Χριστό γίνηκαν νυκτόδια τα παιδιά σου μακριά από τον Χριστό είναι τρόφι των φυλακών. τα παιδιά σου μακριά από τον Χριστό διέλυσαν τις οικογένειές τους τα παιδιά σου μακριά από τον Χριστό Δεν ξέρουν που πάνε Δεν ξέρουν που βρίσκονται Έχασαν τον προορισμό τους. Έχασαν το σχέδιο πλεύσης τους. Έχασαν την πορεία τους. τα παιδιά. τα Ταλέπορα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο Μακράν, του Χριστού άνθρωπος. Για πήγαινε όμω και σε ευλαβείς οικογένειες. Για πηγαίνω εκεί που ακούει ο Λόγος του Θεού. Για πήγαινε εκεί που ο πατέρας κάθε Κυριακή παίρνει τα παιδιά του και πάει στην Εκκλησία του. Για πήγαινε εκεί που η μάνα κάθε, κάθε 15 μέρες, κάθε 20 μέρες παίρνει τα παιδιά της και πάει η εξομολόγηση. Για πήγαινε εκεί να δεις και να ρωτήσεις τι γίνονται εκείνα τα παιδιά. Εκείνα τα παιδιά που οι γονεί τα εμπιστεύτηκαν στα χέρια του Θεού και τα εμπιστεύονται στα χέρια του Θεού. Για πήγαινε να ειδήσεις Εκείνα τα παιδιά ξέρουν που πάνε. Ξέρουν που πάνε και οι Ξέρουν που βαδίζουν. Ξέρουν ποιος είναι ο προορισμός τους. Ξέρουν ποια είναι η πορεία τους. Ξέρουν τη γλύκα της Εκκλησίας. Ξέρουν τη γεύση των μυστηρίων. Ξέρουν ξέρουν αυτά που οι άλλοι δυστυχώς τα αγνοούν. Να γιατί σα είπα από την αρχή ότι ξέρουμε να προδιαγράψουμε το μέλλον μας. Επήρες την απόφαση να ζήσεις μακριά από τον Χριστό. Πάρ' το και κατάλαβέ και βάλω το καλά μες στο ξεροκέφαλό σου. Ότι η πορεία σου θα είναι μαύρη στη ζωή σου. Τα δάκρυα δεν θα στεγνώσουν από τα μάτια σου. Καλό δεν πρόκειται να δεις. Και η πορεία σου θα είναι τραγική. Θα σου συμβούν φοβερά και ακατονόμαστα πράγματα στη ζωή σου. Τέτοια που διστάζω να σου τα αναφέρω. Τα αναφέρει η Αγγραφή. Εγώ όμως σαν ο λιγό ψυχος, διστάζω να σου τα πω. Για να σε απογοητεύσω, για να σε να φύγει από εδώ. Αν σου πω τι λέει η Αγία Γραφή για αυτούς οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τον Κύριο. Μία μόνο λέξη θα σου πω. Ένα μόνο ρητό που αναφέρει ο, ο Ψαλμωδός αν θυμάμαι καλά. Ο Δαβίδ δηλαδή. Τι λέει. Οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται. Δηλαδή όσοι απομακρύνουν των εαυτών τους από Σένα, Κύριε, θα χαθούν. Όποιος αποκόπτεται από τον Κύριο θα χαθεί. Όποιος θέλει να, να πάρει την ανεξαρτησία του από τον Χριστό θα χαθεί. Και εύχομαι να μην είστε εσείς ανάμεσα σε αυτούς, αδελφοί Έχουμε Εύχομαι να μην ανήκετε σε αυτή την τάξη των ανθρώπων που δεν θέλουν να έχουν σχέσεις με τον Χριστό. Ή σε αυτούς από σου απολούνται. Μείνετε κοντά στον Χριστό εάν θέλετε και ο Κύριος να είναι κοντά σε εσά και η ζωή σας να είναι ευλογημένη. Και εκείνος ο οποίος ακολουθά τα χείλη, ακολουθεί τα χίλια τα πιστά τα σοφά Ποια είναι τα χίλια τα σοφά Ποια είναι τα χίλια τα σοφά ε, η σοφία της εξομολογήσεως τα χίλια του πνευματικού εκείνα τα χίλια που σε αγαπούν εκείνα τα χίλια εκείνα τα χίλια που θα σου πουν την αλήθεια εκείνα τα χίλια που θα κατευθύνει το πνεύμα του Άγιο να σου μιλάνε. Εκείνα τα χείλια να τα συμβουλεύεις, να, τα, να στέκεις, για αυτό γονατίζουμε μέσα στην ψωμολόγηση μου. Δεν καθόμαστε. Σωστό, έχω χίλιο πει αυτό. Ψωμολόγηση είναι γονατιστή. Γιατί εκείνη την ώρα δεν σου μιλάει ο παπά. Εκείνη την ώρα σου μιλάει ο Θεό. Και αν σε αξιώσει ο κύριο ποτέ να δεις εκείνη την ώρα την παρουσία του Θεού, όχι μόνο γονατιστό θα πέσει, χώματα θα υπούρι σου. Χώματα θα υπούρι σου. Εκείνη την ώρα λοιπόν σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά είναι τα χίλια τα σοφά. Και όταν σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και έχεις πάει με τη διάθεση να ακούσεις και να αποδεχτείς και να υποκληθείς και να σεβαστείς σε αυτά που θα σου πει το Πνεύμα το Άγιο τότε να είσαι βέβαιος ότι η ζωή σου θα είναι πανευτυχής. Μπορεί τίποτα να μην έχεις στη ζωή αυτή. Τίποτα! Αλλά θυμίσω ότι η ευτυχία δεν εξαρτάται από τα υλικά πράγματα. Είδατε τι είπε ο κύριο Γκροχτέ στον πλούσιο νεανίσκο. Θε να γίνει τέλειο, του λέει τέλειο, θέλει να γίνει τέλειο, τέλειο. Απεξαρτήσω από κάθε υλικό πράγμα. Δώσ' όλα, δώστα. Δώσ' όλα. Γίνε φτωχό, πάύτοχο, γυμνός. Και τότε είσαι μακάριος, τότε είσαι Άγιος, τότε είσαι πανευτυχής. το Χριστό να έχεις και τίποτα άλλο, δεν σου χρειάζεται τίποτα άλλο. Έτσι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν δίδασκε τους, τους, τους, τους χριστιανούς που τον πήγαιναν τότε κοντά στη Τουρκοκρατία. Δυο πράγματα λέει να, να, να φυλάτε σαν κόριο οφθαλμού στην καρδιά σας. Δυο. Ποια λέει, πια το ρωτήγαν, πια πια. πια Τη ψυχή και το Χριστό! Τίποτα. Να, να δώσει τα όλα. Πολλοί ήταν εκείνοι οι αδελφοί μου που έμειναν γυμνοί για τον Χριστό και τα έδωσαν όλα. Μέχρι και τα εσώροχα που φορούσαν τα έδωσαν στου φτωχού. Και σήμερα γιορτάζουμε ένα τέτοιο ελεύθερο Σήμερα. Εάν θέλεις να αγαπήσεις τον Χριστό από τη σου, από κάθε τι υλικό που σε κρατάει δεμένο. Το είπα και στον Κύριο στο μου Κυριακή και σας το επαναλαμβάνω και εσάς. Ο Κύριος δεν είπε με αυτό που είπε ότι πηγαίνετε να πουληθείτε ως. Με αυτό που είπε ήθελε να δείξει να ξέρεις να κάνεις την κατάλληλη στιγμή να κάνεις τις επιλογές σου. «Τι επιλέγεις, το Χρυσό ή το Χριστό. Τι επιλέγεις, τα λεφτά ή το Χριστό. Τι επιλάγεις, το Μαμονά ή το χριστο τι επιλέγεις; το «Φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι, αδερφοί Φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι. Μακάρι, μακάρι να το λέτε και να το πιστεύετε, μακάρι την κατάλληλη στιγμή, τη δύσκολη στιγμή, θα έρθουν δύσκολες στιγμές, να έχεις τη δύναμη να πάρεις ακριβώς αυτή την απόφαση και να πεις το Χριστό και τίποτα άλλο στη ζωή μου. Το Χριστό και γυμνός. Το Χριστό και πεινασμένο Γιατί ο Χριστός τον με χορταί. Το Χριστό και τίποτα άλλο. Να η ζωή αυτού που ακολουθεί τα χίλια σοφά. Αυτού που αγάπησε το Χριστό. Και να και η ζωή που σας έδειξα προημένως η ζωή εκείνου ο οποίος παραδόθηκε στον πλούτο, στις ηλικές απολαύσεις και στα χέρια των δαιμόνων. Ο κύριο μας προδιαγράφει το μέλλον τους. Λεφτά θα έχουν, αλλά ησυχία δεν θα έχουν. Χρήματα θα έχουν, υποστατικά θα έχουν, σπίτια θα έχουν, αλλά αφού δεν θα έχουν Χριστό δεν θα έχουν τίποτα. Τίποτα δεν θα έχουν. Θυμάμαι τώρα κάτι, κάτι θυμάμαι. Παλιά, το είχε γράψει η εφημερίδα, είχε γίνει τόρος τότε, μεγάλος τόρυγος, πάνε 10, 15, 20 χρόνια, δεν θυμάμαι, αυτοκτόνησε ένα πλουσιόπεδο. Είχε πηδίξει από την ταράτσα του σπιτιού του, αν καλά, πήδηξε κάτω στο κενό, με το κεφάλι κάτω και φυσικά σαν, σαν, σαν, το κεφάλι του άνοιξε σαν καρπούζι. Γιατί έγκριξε νομία ψάξανε, φάγα τον κόσμο, γιατί πιάσα τους γονεί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, τι του κάνατε του παιδιού, μήμασε για ψυχολογικά προβλήματα, τίποτα, οι γονείς, τίποτα. Ψάφνοντας, ψάφνοντας, ψάφνοντας, βρήκανα ένα σημείο που είχε αφήσει μέσα σε ένα βιβλίο, τα νύψαν, τι έγραφε, γονείς, πατέρα, μάνα, γονεί. Μου τα δώσατε όλα, σας ευχαριστώ. Χριστό δεν μου δώσατε. Χριστό δεν μου δώσατε. Και φεύγω απογοητευμένο. Χριστό δεν μου δώσατε. Μου τα δώσατε όλα, σα ευχαριστώ. Χριστό δεν μου δώσατε. Φεύγω απογοητευμένο. Άρχισε να μάθει για τον Χριστό. Όταν έμαθε, ο σατανάς τον κυρίευσε με την απελπισία, γύρευε σε τρία μαρτύματα και πέισε το δεν πρέπει κάποιο εκείνη τη στιγμή να του δώσει μια διέξοδο, κάτι και επήδηξε κάτι. Όλα μου τα δώσατε. Πλούσια, τελευταία είχε, τσέκε του γεμάτη. Αλλά τα προβλήματα τα ψυχολογικά δεν λύνονται με τα λεφτά. Και με τα ειδικά πράγματα. Συνεχίζουμε. Και πάμε στους δύο επόμενους στίχους. Τον στίχο 9 και τον στίχο 10. Διαβάζω. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Ο ένας στίχος σοβαρότερος από τον άλλον. Ο ένας στίχος πιο σπουδαίος από τον άλλον. Ο ένας στίχος πιο άγιος από το προηγούμενο. παρανόμων οφειλήσουσι καθαρισμό Τι λέει Τα σπίτια των παρανόμων των ασεβών πρέπει να προλάβουν να καθαριστούν <και> Με κοιτάτε Καλά κάνετε και με κοιτάτε. Ξέρω ότι περιμένετε να σας πω περιμένετε, αδειμονείτε να σας πω πότε μαγαρίστηκαν αυτά τα σπίτια και πώς μαγαρίστηκαν αυτά τα σπίτια γιατί λυπάμαι να πω προ, προ, προ, προ, προ, προ, προ, προ, προλαβαίνω να σας πω ότι ίσως τέτοια σπίτια είναι και τα δικά μας. Ποια είναι τα σπίτια του παρανόμων τα σπίτια του Παρανόμων είναι εκείνα τα σπίτια μέσα στα οποία πωδοπατείται ο νόμος του Θεού. Τα σπίτια του Παρανόμων είναι εκείνα τα σπίτια μέσα στα οποία ακούονται βρισκές και βλασφήμιες κατά του Κυρίου, της Παναγίας των Αγίων. Σπίτια του Παρανόμων είναι εκείνα μέσα που γίνονται πορνίες και μοιχείες. Σπίτια του Παρανόμων είναι εκεί μέσα που γίνονται εκτρώσεις και αμβλώσεις. Σπίτια των παρανόμων είναι εκεί μέσα που αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων αντί να πάει να γεννηθεί ο Κύριος θα τα μετατρέψουν εκείνα τα σπίτια σε χαρτοπαικτικές λέσχειες και θα κάνουν τα περίφημα ρεβεγιόνκ. Αυτά είναι τα σπίτια των παρανόμων. Πρέπει να καθαριστούν λέει ο Κύριος σε αυτά τα σπίτια. Να απολυμανθούν. Γιατί αν δεν απολυμανθούν, τι θα γίνει. Εμένα ρωτάτε. Πηγαίνετε να ρωτήσετε στη Ζαχάρο σας παρακαλώ παραπολύτε. Να δείτε τι θα γίνουν τα σπίτια των παρανόμενων. <Τι>... Πηγαίνετε να μάθετε στη Ζαχάρο και στο Αίγιο, εκεί που καείκαν τα πάντα και δεν είναι τίποτα Φλούδα. Φέρετε να μάθετε γιατί καήκανε εκείνα τα σπίτια έτσι. Ήταν σπίτια Αγίων Λύμως. Ήταν σπίτια εναρέτων ανθρώπων. Αν θέλετε να σας πάρω από το χέρι και να πάμε να σας δείξω σπίτια όντως εναρέτων που η φωτιά έκανε στροφή και τα προστάτεψα. Γιατί γιατί δεν γιατί καήκανε οι εκκλησίες. Θα είχαν όλα τα σπίτια, εκκλησίες, τίποτα, σπίτια τίποτα, γιατί Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν γίνεται αμαρτία, Μέχρι, μέσα στην Εκκλησία δεν γίνονται πορνίες και μοιχίες, μέσα στην Εκκλησία δεν πραστημάμε το όνομα του Χριστού, δοξάζουμε το όνομα του Κύριου, δοξολογούμε τον Κύριο, πώς λοιπόν θα επιτρέψει ο Κύριος να καεί η Εκκλησία. Γιατί καήκανε τα σπίτια των παρανόμων, σας είπα. Γι' αυτό σας είπα, στη Ζαχάρο να ρωτήσει τα μάτι τι έγινε, σα τα που πει. Ο δήμαρχος εκεί, λέει, της Ζαχάρος έφερε ροσίδες πόρνες και μαγάρισε όλα τα πατρεμένα ζευγάρια. Πώς να μην καούν λοιπόν τα σπίτια. Ήθελα να δείξει το μοντέρνο. Ήθελα να δείξει ότι είναι, είναι ανοιχτό τύπος δεν είναι καθυστερημένος, δεν είναι τη Εκκλησίας κακομύριος όπως θέλει να λέγεται. Κακομύριος είναι τώρα κακομύριος. Και όλοι αυτοί για τους οποίους φέρει ακέρια την ευθύνη, όλοι αυτοί είναι οι Και εδώ αποδεικνύεται ότι ο Βεσμένος κοντά στο Χριστό, να το μέλλον, να περνάει ποτή αρήπλα σου και να μη σε αγγίζει. Όπως και με τους μάρτυρες. Διαβάστε τα μαρτύρια του αγίου Αδείς, να λέει τους Άγι μέσα στη φωτιά και η φωτιά λέει "Εδύτο". τι σημαίνει εδύτο; «ΕΣΕΒΕΤΟ» «ΕΣΕΒΕΤΟ» «ΕΣΕΒΕΤΟ» τα κορμιά των Αγίων και έκανε καπίλι και τα κορμιά των Αγίων δεν πάθηναν τίποτα «Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι» σας το έχω ξαναπεί «Δικαιωμάτους» εμείς όμως πιστεύουμε και τα θάβουλα τα αυτά συνεχίζουν να γίνονται. Αυτά που γίνονταν τότε, συνεχίζουν να γίνονται και σήμερα. Γιατί καήκανε τα σπίτια, θυμάστε πέρα πάνω που ήταν, στο Σούλη, αν θυμάμαι καλά, στο Σούλη, θυμάστε κάποτε που έγινονταν κατολιστήσεις, εκεί σε κάτι βροχές, τρομερές βροχοπτώσεις που είχαμε πριν από τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια και θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ, είχε πάρει στον κατήφορο σπίτια ολόκληρα, τα πήγε την κατηφορία, την κατηφορία. Λάσπη, λάσπη, σπίτια, σπίτια κάπου, κάπου, τίκο τη τί Δέντρα σπίτια, ολόκληρα σπίτια, ολόκληρα. Ρίχυδο, τα ξεπάτωσε. Γιατί, τι περμέγειες για εκείνο το σπίτι που χτίζεται με βρισκές, με βλαστήμιες, που μέσα γίνονται πορνίες, μοιχείες, εγκλήματα, η μάδα έχει κάνει 5, 6, 10 εκτρώσει, αμετανόητη και ιδιώ, αδιόρθωτη. Τι περμέει για κοινό το σπίτι, φεύγει να μην σε Να γιατί αδελφοί μου, όταν παγιέρετε στον εξωμολόγο και του σιγουφαντείτε, εγώ τα πέρασα αυτά, εγώ τα πέρασα, τα έχω περάσει. αλλά δε, τώρα πλέον το, το, το, το πετσί μου έχει γίνει σαν τη σχέλα μας. Δεν μου καταλαβαίνω τίποτα. Κοίτα με νοιάζει. Πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε πείτε. Να γιατί η εκκλησία είδες τι σου λέει. Πορνεύει ο γιώκα σου, είναι αργωνιασμένος, δεν θα πανακοινωνήσεις. Δεν να μα γιατί εγώ πορνεύω το παιδί σου πορνεύει και εσύ αντί να τους τρώγεις κρεβάτι δεν το πέταξες απόξω μαζί με τις φιλανάδες του και μαζί με όλους τους Του κρεβάτι δεν είσαι ηθικός υπεύθυνο, δεν είσαι ηθικός αυτούργος δεν είσαι ηθικός συνέλογος δεν είσαι εσύ τι λες Τη στιγμή που ξέρεις ότι έχει τα κλειδιά και θα μπει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο σπίτι σου να κάνει το σπίτι σου οίκο ανοχής. Και, και γι' αυτό συνιστούμε εμείς οι πνευματικοί σε τέτοιες περιπτώσεις να το ξέρετε, μην μας ρωτάτε. Μην πάτε να βρείτε πνευματικούς. Ήταν καλύτερε, καταλαβαίνετε το. Θα έρθει η φωτιά και στην πάτσα θα έρθει η φωτιά, να το ξέρετε. Στην πάτσα δεν θα μείνει τίποτα εδώ μέσα. Δεν πάτε να βρείτε πνευματικού που να σας βολεύουν. Τι λέει κανονικά, τι πρέπει να κάνει ένα εξομολόγος, σωστός, πνευματικός, τι. Σου απαιτεί το παιδί σου γιατί λένε πολύ, μα δεν μ' ακούει, του λέω φύγε και δεν φεύγει φύγε από το σπίτι σου. Για το σπίτι θα πέσει, το σπίτι θα καεί, φύγε εσύ. Το σπίτι θα το πάρει μοίρα, το σπίτι θα γίνει σεισμό, καταποντισμός. Και θα κρεμιστεί μόνο το δικό σου σπίτι. Για να σου δείξει ο Κύριος ότι μόνο το δικό σου σπίτι ήταν το συγχαμένο. Γιατί έχει τη δύναμη ο Χριστός να κάνει σεισμό και να πέσει μόνο το δικό σου σπίτι. Οικείε παρανόμων οφειλήσουσι καθαρισμό. Στα σπίτια των ασεβών Πρέπει να γίνει απολύμμανσης, πνευματική ηθική απολύμανσης. Τι σημαίνει αυτό, σα πω. Πώς θα γίνει αυτή η απολύμανση. Με αγιασμό, με πιέλο, το τελευταίο. Ποια σε κάνεις πιέλο, ποια να αγιασμό, και το παιδί σου συνεχίζει να κάνει τα ίδια και εσύ συνεχίζει να κάνεις τα ίδια δεν γίνεται τίποτα. Πρώτον με μετάνια <και> σαν αλλάξει. Γιατί εκείνος μετανοεί και αγιάζεται ο ίδιος αγιάζει και το περιβάλλον του. Μετάνια διόρθωσης απόφαση. Μετάνια διόρθωσης απόφαση. Μετάνια από την αμαρτία, φεύγω από την αμαρτία, διορθώνομαι και αποφασίζω να μην ξαναγυρίσω στην αμαρτία. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, κάνε και τον αγιασμό. Κάνε και τον ερχέμενο. Αν όμως είναι να κάνεις μόνο ένα αγιασμό, τυπικό, να φέρεις τον μπαμπά, να σου διαβάσει ένα ευχαίριο, και, και τι θα γίνει, και τι θα γίνει, τίποτα δεν γίνεται, πιστέψτε με αδελφοί μου, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν αλλάξεις εσύ, αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος, τα τουβάρια δεν πρόκειται να αγιαστούν με έναν αγιασμό και με ένα ευχαίριο. Οικείε παρανόμων, οφειλήσουσι καθαρισμόν Οικείε δε δικαίων, δε Τα σπίτια λέει, τον δικαίων ο Θεός τα προστατεύει. Σας έχω πει πολλέ φορέ. Κάποτε που, που βγήκα από το σπίτι μου και είδα μια γυναικούλα, γειτόνισα, να σταυρώνει την πόρτα της. σε το έχω πει, θυμάστε. «Τι τι λέει, τι λεει εκεί. καιστηκε <σηκή> μου λέει «Παππούλη «Δεν έχω πού. λεφτά για συναγερμούς» «Εγώ βάζω τον άγγελο να μου το φυλάει το σπίτι μου» «Και δεν πρόκειται το σπίτι να πάρει τίποτα» Ήταν εκεί που βάζει συναγερμού, συναγερμούς εκεί που βάζουν σκυλιά να φυλάνε εκεί που βάζουν οπλισμένους ανθρώπους να φυλάνε εκεί που πληρώνουν πως λένε security πώ τα λένε εκείνα δεν χαμπερίζουν τίποτα οι λιστέ. Μπαίνουν μέσα, λησταχία. Σκοτώνουνε, φτιάχνουν, κάνουν, ράνουν. Σιωπούν, πώ του λένε και τους συναγερμός Δεν μένει τίποτα όρθιο. Εκείνοι της γυναικούλας όμως δεν το βρήκαν ακόμα το σπίτι. Το ψάχνουνε, αλλά δεν το βρίσκουν. Γιατί όταν περνάνε μπροστά, άγιο το σκηνείο με τις του, του σταμπώνει και δεν το βρίσκουν. Και δεν θα το βρούνε ποτέ. Γιατί εκείνο το σπίτι το έχει αναλάβει και το φυλάει ο κύριος. Και θυμάσαι τι λέει πάλι ο προφήτης Δαβίλη. Εάν μη κύριος οικοδομήσει οίκο σμάτη η οικοποίησαν οι οικοδομήτες. Τα ακούς. Εάν δεν βάλεις στο σπίτι το, το θεόλιο να σου φτιάξει το σπίτι σου, να στο προστατεύσει, τζάπα που το φτιάξει. Τζάπα που το φυλά, τζάπα οι, δια, οι συναγερμοί, τζάπα οι κλειδαριέ, τζάπα τα λουκέτα, τζάπα τζάπα τζάπα το σπίτι σου θα γίνει παρανάλογμα του το σπίτι σου θα γίνει πέθνει στα τα χέρια ληστών και κλεπτών εάν μη κύριος οικοδομήσει οίκον ισμάτιν εκοπίας αν οι οικοδομούντες η κύριε δικαίον δεκτέ. Τα σπίτια των δικαίων είναι αγαπητά στο Θεό. Τα προστατεύει εκείνος. Έχει στείλει άγγελο φύλακα. Γιατί ξέρετε, αν διαβάσετε κάποιες ευχέ της Εκκλησίας, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν μόνο φύλακε άγγελοι των ανθρώπων ενό κάστου που ξέρουμε ο καθένα έχει το φύλακα αγγελό του. Υπάρχουν και φύλακε άγγελοι των σπιτιών. Για εκείνα τα σπίτια που οι πιστοί τα έχουν αφήσει στα χέρια του Θεού. Και σέβονται και προσέχουν τη ζωή τους και κάνουν και τους αγιασμούς τους και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ερχόνται μερικοί και ξέρετε τι μου λένε. Τώρα, τώρα πλησιάζουν οι μέρες τώρα των Θεοβανίων που θα έχουμε το μεγαλιασμό ερχόνται παπούλι να του κρατήσω το μεγαγιασμό στο σπίτι να του κρατήσω να του κρατήσω παπούλι να του κρατήσω. Εάν αμαρτάνεις όχι Εάν αμαρτάνεις ή εσύ, ή τα παιδιά σου. Όχι. Εάν όντως είστε στο δρόμο του Θεού και σέβεστε τους νόμους του Κυρίου και φυλάκεστε τουλάχιστον από τις μεγάλες αμαρτίες, τότε να το φυλάξεις. Βεβαίως. Αξίζει το κόπο. Γι' αυτό γίνεται ο αγιασμός. Το λέει η ευχή εκείνη που διαβάζει ο παπάς ανήμερα. Λέει η αγιασμό οίκων. Ο, ο αγιασμό αυτός είναι για να αγιάζονται τα σπίτια. Όχι να αγιάζονται και εμεί να τα μαγαρίζουμε πάλι. Όχι να αγιάζονται και μέσα εκεί να γίνονται φορνίες και μοιχίες και πλαστήμιες και βρισκές. Και τους το λέω όσοι είσαστε, δεν το βλέπω μερικούς που εξομολογήσετε σε μένα. Όσοι είσαστε και μέχρι έχετε ρωτήσει σας το πει. Όχι. Αν φυλάτε την καθαριότητα, την πνευματική καθαρότητα του σπιτιού σας, κρατήστε τότε τον Αγιασμό. Ιδάρρος ο Αγιασμός αυτός, αν δεν φυσεβαστή στο σπίτι σου, ξέρει γίνει. Αυτός ο Αγιασμός ξέρεις τι θα ε, θα γίνει. Πώς το λέγανε στο εκείνο το, τη φωτιά, το υγρόν πύρ, υγρόν πύρ, φωτιά υγρή, <coughs> θα στο κάψει το σπίτι. Συνεπώς, ολοκληρώνουμε τον πρώτο στίχο από τους δύο που θα ερμηνεύσουμε, και επαναλαμβάνω, τα σπίτια των παρανόμων, των ασεβών θέλουν καθάρισμα. Πριν έρθει η σκούπα του Θεού να τα σκουπίσει και να τα εξαφανίσει. Και τα σπίτια των δικαίων είναι εκείνα τα σπίτια που τα προστατεύει ο Κύριος. Είναι τα αγιασμένα σπίτια. Τα αγιασμένα σπίτια. Γιατί είδε, για να σου θυμίσω κάτι, για να σου θυμίσω, γιατί προσκυνάμε την Αγία Ζώνη τη Παναγία, γιατί την προσκυνάμε, ε? γιατί ήρθε σε επαφή με το Άγιο Κορμί της, έτσι δεν είναι. Ε? Γιατί προσκυνάμε την αλυσίδα του Αγίου Πέτρου, γιατί, γιατί ήρθε σε επαφή με τον Άγιο Κορμίτη, ε? γιατί. Επομένω, γιατί, γιατί τα σπίτια αυτά είναι αγιασμένα, γιατί μέσα από εκείνα τα σπίτια πέρασαν Άγιε Ψυχέ και φύλαξαν τον νόμο του Θεού. Και αυτά τα σπίτια δεν θα επιτρέψει ποτέ ο Θεό να πέσουν, να καούν, να καταστραβούν και μάλιστα άδικα. <και> Πάμε και στον επόμενο στίχο. Καρδία ανδρός αισθητική. Λυπηρά ψυχή αυτού. Τι λέει? Η καρδία λέει του ανθρώπου είναι ευαίσθητη. Ευαίσθητη πού? Στις θλίψεις. Μέβρις ο άνθρωπος λυγίζει υπό το βάρο των θλίψεων. Στενοχώριες, αρρώστιες, βάσανα, θάνατος, κακουχίες, ταλεπορίες μέσα στη ζωή. Τον λυγίζουν τον άνθρωπο, γιατί η ψυχή του είναι ευαίσθητη. Δεν τα αντέχει όλα αυτά. Και βλέπετε ποιος μιλάει. Μιλάει ο Κύριος. Ο Κύριος ο οποίος ξέρει τι σημαίνει ο πόνος της καρδιάς. Ξέρει τι σημαίνει λήψη, Πόνος ψυχής. Ξέρει. Το πέρασε αυτό το πόνο ο Κύριος. Το πέρασε πού. Θυμάστε πού το πέρασε. Δεν θυμάστε. Δεν θυμάστε πού το πέρασε. επάνω εκεί. Στο Σταυρό πράγμα, στο Σταυρό εκεί το πέρασε. Εκεί σε όλη εκείνη τη φοβερή, τη φοβερότατη κακουχία που πέρασε ο κύριος. Αδίκως ιβριζόμενος, αδίκως εμπεζόμενος, αδίκως χλευαζόμενος, αδίκως καρφωμένος, αδίκως μαστιγούμενος, αδίκως με στο στέμμα των ακαρθών, αδίκως νοχιζόμενος, αδίκως βλαστιγούμενος, αδίκως, όλα αδίκως. Και σε έχω πει ότι αν με ρωτήσεις ποιο ήταν το πάθος του Κυρίου, το πάθος του Κυρίου πρώτο και οδυνηρότερο και φοβερότερο και χειρότερο από όλα ήταν το ψυχικό του πάθος. Και μετά ήταν το σωματικό. Βεβαίως και τον πόνεσαν τα καρφιά, τον πόνεσαν, τον πόνεσαν τα μαστίγια και μάλιστα χειρότερα, πολύ χειρότερα απ' όσο θα φορούσαν εμά. Γιατί ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Ενώ η αμαρτία, ξέρετε, η αμαρτία, η αμαρτία, ε, τι είναι, είναι ναρκωτικό για το κορμί. Η αμαρτία ναρκώνει το, το κορμί. Εάν εγώ, εμένα, μου καρφώσουν το τυμπαλάνι μου, εδώ το χέρι μου που κάρφωσαν το Κυρίο πάνω στο σταυρό, μου καρφώσουν εμένα, εγώ θα πονάσω, θα πονέσω, πολύ λιγότερο από όσο πόνεσε ο Κύριος γιατί εγώ είμαι φρομιάρης, ελεηνός, αμαρτωλός ενώ ο Κύριος ο αναμάρτητος θα πολλέσει χιλιάδες φορές περισσότερο. Αλλά αν στη σάρκα του επόνεσε χιλιάδες φορές περισσότερο πολύ πολύ περισσότερο επόνεσε στην ψυχή του. Για φαντάσου να δει τον Ιούδα το ε? τον Ιούδα, το μαθητή του να πάει να τον του πουλάει. Δηλαδή τον Πέτρο, τον πρώτο κορυφαίο, να τον αρνείται επισήμω και με όρκο και με των εαυτόν του, να τον αρνείται τρεις φορές. Για φαντάσου, δώδεκα μαθητές είχε ή έντεκα από αυτού να έχουν εξαφανιστεί, να έχουν κρυφτεί σαν τους λαγούς. Μπροστά στο φόβο των Ιουδαίων, τι ήθελε ο Κύριος, Δηλαδή τι, τι του είπε, Ει, δηλαδή του είπε εκεί, στο, εκεί που προσήφια το επάνω στο όρο, Τι του είπε, Μείνατε λέει οδε και αγρυπνείτε μετεμούσα, σα στέλνω κοντά μου. Σα στέλνω κοντά μου. Και εκείνοι φύγανε. Γιατί ως άνθρωπος, ο άνθρωπο ο κύριο είχε την ανάγκη του ανθρώπου, όπω όλοι μα. Ξέρετε τι μου είπε κάποτε κάποιο, Έμεινα λέει τρει μήνε στο νοσοκομείο άρρωστο και δεν ήρθε ούτε ένας τα παιδιά και έκλεγε γιατί ο άνθρωπος έχει την ανάγκη του συνανθρώπων και ο Κύριος ως άνθρωπος είχε την ανάγκη των συνανθρώπων και δει τον ανθρώπων εκείνον τους οποίους τους είχε ευεργετήσει. Για σκέψου τον πόνο του Κυρίου να βλέπει εκείνον τον αχάριστο, τον αχάριστο τον αχάριστο, δεν, δεν ξέρω τι άλλο, το σκληροτράκυλο λαό των Εβραίων τον τόσο ευεργετημένο που δεν του έλειψε τίποτα. Τίποτα δεν του έλειψε. Τους τυφλού σου εμφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα. Άντρα, όντα, επιπίνηση νορδωσάμι, τι, τι άλλο θες. Τους δαιμονισμένους τους έκανε καλά. Τους πεθαμένους τους ανέστησε, τους τυφλούς σου έδωσε μάτια. Τους κουτσούς σου έδωσε πόδια, τους κουλούς τους έδωσε χέρια. Μα τι άλλο θέλουνε. Και όμω εκείνα τα χάριστα όντα μαζεύτηκαν στο πρετόρι του πιλάτου και φώναζαν άρων άρων στάπρος των αυτών. Αυτός είναι ο πόνος, ο ψυχικός πόνος. Και γι' αυτό το λέει εδώ ο Κύριος. Καρδία ανδρός αισθητική. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ευαίσθητη. Πολύ ευαίσθητη. Και γι' στον ακριβώ ακριβώς το λόγο, εγώ θα σας δώσω μία συμβουλή αδερφοί μου. Μέσα σε αυτή την ευαίσθητη καρδιά σας, για να μην κάνετε λάθος, κάνετε μία σωστή ταξινόμηση. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν μέσα στο σπίτι στα πράγματα που έχεις, σπάσει μια παλιοκαρέκλα που έχεις, δεν σε νοιάζει κιόλα. Έτσι δεν είναι. Παλιοκαρέκλα ήταν, εκεί τύχε για πέταγμα. Τι είχε δεν χάθηκε ο και ο κόσμο. Αν σπάσει όμως μια καινούρια πολυθρόνα που έχει σπάσει, ε, θα σπάσει, θα λυγήσει. Θα σκάσει από το κακό σου. Άμα σου σπάσει ένα παλιό κόκκιρο που έχει στην άκρη, δεν κάνει τίποτα. Άμα σου σπάσει ένα σερβίτσο, ε; κρυστάλλινο, παιχνιδιό. Oh, oh, Πέθανε. εικόνα είναι αυτή που σα είπα. Κάνε ταξινόμηση. Και μέσα στην ευαίσθητη καρδιά σου βάλε ποια είναι τα πρωτεύοντα. Πιάντα τα δευτερεύοντα, ποια είναι τα τριτεύοντα, ποια είναι τα τεταρτεύοντα, πιάντα τα πεντεύοντα, ποια είναι τα εξάβγοντα, ποια τα εφταίγοντα, ποια τα οχταίγοντα, Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, Γιατί να κάνει τα ξυνόμιση? Ναι, να λυπηθεί, αξίζει να για τα πρωτεύωτα. Και ποια είναι τα δηλαδή τα που, που δεν είναι τα τα χτύματα. Τα πρωτεύοντα είναι ο Κύριος. Οι αμαρτίες μου είναι τα πρωτεύοντα που μπικραίνουν τον Κύριο. Ναι, για αυτές τις αμαρτίες αξίζει να κλαίω και να λυπάμαι και να λιώνω και να στενοχωριέμαι και να οδυνώμαι γιατί εγώ σταυρώνω τον Χριστό με τις αμαρτίες μου. Εδώ να είναι ευαίσθητη η καρδιά μας. Εδώ να είναι αισθητική η καρδιά μας όταν βρίζω τον Κύριο τον αδικό του συνάνθρωπο όταν καταπατώ τον νόμο του Κυρίου αυτά είναι τα μεγάλα τα πρωτεύοντα και μη σε νοιάζει τώρα εάν θα δώσεις το χτίμα, ή εάν έπεσε έξω η επιχείρηση ή αν σου δανει λιγότερα λεφτά ή αν σου κάτι από τη σύνταξη ή πήρες λιγότερα δυστυχώς αυτά τα κάναμε πρωτεύοντα τι ποιο είναι το κακό. τι ποιο είναι το κακό. Γι' αυτά τα δευτερεύοντα και τριτεύοντα που εσύ να Κανες πρωτεύοντα, θα πεθάνει για το τίποτα. Και άμα πεθάνει για το τίποτα, ίσω και να κολλαστεί. Γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να πεθάνει για τα χτύματα. Δεν αξίζει τον κόπο να πεθάνει για τα λεφτά. Δεν αξίζει τον κόπο. Όμως αξίζει τον κόπο να πεθάνεις για τον Χριστό. Αξίζει το κόπο να πεθάνεις για την αλήθεια. Αξίζει το κόπο να πεθάνεις για την εκκλησία. Αξίζει το κόπο να πεθάνεις για τον όνομα του Χριστού. Αξίζει τον κόπο. Και εκεί η καρδιά σου να είναι ευαίσθητη. Εκεί η καρδιά σου να κλαίει. Όταν ακούς να υβρίζετε το, το πανάκι έettre όνομα του Χιρίου, κλάψε, κλάψε, κλάψε. Κλάψε με αναφυγησιτά. Κλάψε με αναστενατοί κλάψε και μην κάθεσε να κλαις και να οδυνάσαι γιατί δεν πήγε καλά το, το, το χρήμα έπεσαν έξω τα καράβια δεν ξέρω τι πέσαν όσο και δεν πήρε καλά ο μισθός ή το, το, το, το, το μηνιάτι που ξέρω πω τι τίποτα δεν έγινε αυτά απεξαρτηθείτε από αυτά αδελφοί μου αυτό μας έδειξε ο κύριος προχτές να είσαι απεξαρτημένος απεξαρτημένος να μπορεί να επιλέγεις να επιλέγεις όχι να μη ζήσεις. βεβαίω. 6 λεφτά θα ζήσεις, ασφαλώς. Κάτω. Αλλά στην κρίσιμη τσίγουη να επιλέξεις. Αξίζει να λυπηθώ τώρα. Αξίζει να λυπηθώ. Αξίζει να λυπηθώ. Αξίζει να λυπηθώ. Δεν αξίζεις. Ενώ για τον Χριστό αξίζει να πονάω. Όταν δε εφραίνεται και επιμείγνεται ύβρι. Εδώ ο Κύριος μας κάνει μία σαφή προειδοποίηση. Όταν λυπάς, τι κάνει, Όταν πικραίνεσαι, πικραίνεσαι, πικραίνεσαι, τι «Ω Θεό μου, Θεό, συγχώρεσαι, βοήθησε». Δεν το λέτε? Δεν το λες; Ένα Κύριο, δώσ' μου λύση στο πρόβλημά μου, εκεί, ε. μπράβο σας. Όταν τα πράγματα γυρίσουνε και πάνε προς το καλύτερο, τι λες, τα κατάφερα! <laughs> Έχει <Έτσι, laughs> Γι' αυτό λέει εδώ, <laughs> «Όταν εφραίνεται ουκ' επιμείγνηται ύβρι, πρόσεξε τότε, μη δώσεις τη δόξα στον εαυτό σου, μη το πάρεις επάνω σου. Βρεις, είναι ο εγωισμός Πρόσεξε. Όπως όταν εθλίβεσαι και στενοχωριόσουνα και ταλαιπωριόσουνα και έβλεπες μαύρο σκοτάδι μπροστά σου, έλεγες «Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Βοήθημη, Βοήθημη, Βοήθημη». Αυτό μην το ξεχάσεις όταν τα πράγματα θα πάνε προ το καλύτερο. Και μην αποδώσεις τη δόξα στον εαυτό σου ότι εσύ τα κατάφερες. Δόξα στο Θεό. Για θυμηθείτε το θαύμα των 10 λεπρών. Το θυμάστε. Ε? Είδατε στην ώρα που πονούσαν και οι δέκα και ήταν γεμάτοι λέπρα και πέφτανε σάπια τα κρεατά τους και κινδύνευαν να πεθάνουν και είχε μείνει μόνο σκελετός. Γιατί αυτή ήταν η λέπρα, τον έτρωγε τον άνθρωπο. Εμέναν μόνο τα κόκαλα και πέθανε. Αυτή ήταν η οι Για Διαφανάσου. Τότε που πονούσαν τι είπανε; Τι είπανε; είπανε Ιησού επιστάτα ελέγξουνε μας. Ιησού επιστάτα ελέγξουνε μας. Ιησού επιστάτα ελέγξουνε μας. Ιησού επιστάτα ελέγξουνε μας. Έλα κύριε, λύτωσέ μας. Και ο Κύριος τους πλησίασε. Και ο Κύριος του έλεγε, ο Κύριος τους έλεγε. «Υπάγεται» λέει «επιδίψατε αυτούς τις, ιερέσεις, τις ιερεύσεις και αν τω υπάγει να αυτούς καθαρίστησαν Μέχρι να φτάσουν στις ιερείς γίνανε καλά. Και για φαντάσου. Μόνο ένας θυμήθηκε τον ευεργέτη του. Ε, και ούτως είναι Σαμαρήτης. Ένας μόνο τον θυμήθηκε. Για φαντάσου. Όλοι μετά έγιναμε ε, καλά. Γίναμε δεν μας έκανε καλά με καλά πως αν τον ρώταγες μπορεί να θυμόταν τον Χριστό αλλά αφού δεν τον ρώτησε κανείς εμείς εγινήκαμε καλά ούτε να ευχαριστώ ενώ ο ένας εγύρισε και έδωσε δόξαν το Θεό και είδε στο παράπονο του Κύριου ε; παράπονο, δικαιολογεί με όπως και εσύ θα και εγώ και όλοι μας Οχι, δεν καταρρίστησαν. Η ιδέα είναι από που; Ουχεύρεθησαν, δουνε δόξαν το Θεό ή μία άλλο γενισμένης τους; Επίση. Να το παράπονο του κυρίου; Μην είμαστε αχάριστοι, αδερφοί μου. Στις στίψις; θυμίσω, Η στίψις να έχει θλίψη την καρδιά σου τον αξίζει να έχει θλίψη. Όταν υβρίζεται ο Κύριος, όταν διαπομπεύεται η Εκκλησία, όταν διαπομπεύονται οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, εκεί αξίζει να χλείβεσαι, να κλές με μαύρο δάκρυ, να κλές, Μην κλές για δευτερεύοντα και για τριτεύοντα πράγματα. Αλλά και όταν τα πράγματα έρχονται ευνοϊκά για σένα, θυμήσου εκείνον που σε βλήτωσε. Θυμήσου εκείνον που σε έβγαλε από το αδιέξοδο. Θυμήσου εκείνον ο οποίος έβαλε το χέρι του για να μπουν τα πράγματα στη σειρά του. και να έρθουν βολικά σε σένα. Μην το ξεχνάς αυτό. Πάντοτε η δόξα εις το Θεό. Είδατε τι είπε ο Ιερος Χρυσόστομος. Δόξα το Θεό πάντον ένεκα. Δόξα το Θεό πάντον ένεκα. Για όλα, δόξα το Θεό. Τίποτα για μας. Τίποτα. Δεν μας αξίζει ούτε γι'αυτίσιμο. Ούτε να μας στήσουν δεν αξίζει. Τέτοια ελεϊνά όντα έχουμε γινεί, ούτε για αυτή συμμοδεγεμαστεί. Αν αξίζουμε κάτι, είμαστε κατά χάρι, μα αξίζουμε κατά χάριν, εξαιτίας του Κυρίου που μας ευνοεί και μας αγαπά και μας δίνει λύσεις στα προβλήματά μας. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους των αιώνων. Αμήν.